Στο όνομα του Πατρό και του ίδρυ, το του Βασιλεύου, Άνιου Παράκτη, το πνεύμα τη αληθία που ταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό αληθέ και κίνου, στον ενημερή και καθάριστο μνημά σα, ο βάζη κυλίδω και όσων αγαθέτε Θα κάτι πριν ξεκινήσουμε. Αλλή, <Συσχε> Λέγε δεσποίνα. <Συσχε> δεν ακούω. Όπως ευχαριστούμε το Θεό για όλε τι και φανερότε. Ομοίω, δεν μπορούμε να του συγγνώμη για όλα τα Είναι το ή Γιατί δεν είναι το αυτό δεν απορρίπτει αυτό που λέ. Θα προχωρήσουμε σε κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν την πνευματική μας πορεία Θα προσπαθήσουμε να είναι απλά και πρακτικά. Έχουμε ανάγκη όχι τόσο νοήματα δύσκολα, όσο ένα ξεκαθάρισμα της πρακτικής μας ζωής. Θα αναφερθούμε σε τρία σημεία. Το πρώτο αφορά την ακιδία ακιδία ορίζεται ως η πνευματική αδράνεια η τεμπελιά η διάθεση η αρνητική που έχουμε που μας καθυλώνει και μας εμποδίζει στο να δραστηριοποιηθούμε και να προχωρήσουμε αυτή η εσωτερική δυσάρεστη κατάσταση που δεν μας αφήνει να προχωρούμε. Αυτό που κυρίως προκαλεί την ακηδία είναι η πεποίθηση ότι δεν αποδίδει ο αγώνας μας και, δεν, και ότι μας κατέλαβαν τα πάθη όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα οποιαδήποτε προσπάθεια και αν έχει επιχειρήσει δεν απέδωσε και κυριαρχείται από τα πάθη αυτό τον εγκλωβίζει του κλέβει όλο το δυναμισμό και δεν μπορεί να προχωρήσει πως να σκέπτεται τότε ο άνθρωπος όταν έρθουν οι σκέψεις του παρελθόντος των αμαρτιών μας της εσωτερικής μας καταστάσεως και μας πνίγουν και δεν μας δίδουν τη δυνατότητα να βρούμε κάποιο κίνητρο εσωτερικό όσο αφορά την εσωτερική μας κατάσταση για να προχωρήσουμε <και> οφείλουμε να σκεπτόμαθα θετικά τι σημαίνει αυτό να σκεπτόμαστε πως δεν έχουμε μόνο πάθη αλλά έχουμε και αρετές <και> έχουμε απιστία αλλά έχουμε και πίστη έχουμε ανηθητικότητα αλλά έχουμε και καλά στοιχεία Ένα πράγμα να προσέχουμε και να φοβόμαστε να μην γίνουμε τεμπέλιδες και να μην και να αποφεύγουμε και να μην αποφεύγουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας Όταν αποφεύγει ο άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη τη ζωή του την ευθύνη της υπάρξεως του και γίνεται ένα καθιλωμένο όν που δεν βρίσκει ελπίδα από και δεν δίδει προοπτικές στον εαυτόν του. Αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο λύστημα. Δεν μας εμποδίζει τόσο στην πνευματική μας ανάπτυξη οι αμαρτίες όσο η ρίζα της αμαρτίας που βρίσκεται στο γεγονός ότι ακυρώνουμε εις τον εαυτό μας τις προπτικές ζωής ακυρώνουμε εις τον εαυτό μας την κλίση που ελάβαμε από τον Θεό που είναι κλίση αγιότητος αυτή λοιπόν η κατάσταση με οδηγεί σε μία ανευθυνότητα δεν θέλω να αναλαμβάνω τις ευθύνες του εαυτού μου δεν είναι σωστό να σκέφτομαι ότι έχω αυτό το πάθος έχω εκείνο το πάθος τι χριστιανός είμαι τίποτα δεν κάνω στη ζωή μου αυτό που φαίνεται σε μια κατάσταση ταπείνωσης μια διάθεση μετανοίας είναι λάθος δεν είναι το παθος εχω εκεινο το παθος στη χριστιανος ειμαι τιποτα δεν κανω στη ζωη μου αυτο τέτοιο και αυτό αποδεικνύεται από την συνέχεια όπου ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη να κινηθεί να δραστηριοποιηθεί εσωτερικά. Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση δεν έχεις διάθεση προσευχής. Όταν δεν έχεις διάθεση προσευχής αυτό δείχνει ότι όλες αυτές οι έννοιες που λειτουργούν μέσα μας δεν κάνω τίποτα είμαι μέσα στα πάθη μου τη είναι μια δαιμονική υποβολή η οποία ενισχύει το πνεύμα της αδράνειας της αδιαφορίας της τεμπελιάς, της ακιδίας <Συσχύ> τότε αυτή η τοποθέτηση μας οδηγεί σε έναν εσωτερικό νοκλονισμό σπάνε τα νεύρα μας τα πνευματικά μας νεύρα τα ψυχικά μας νεύρα και, και εγκαταλείπουμε τον αγώνα όταν εξαστηνήσει ο άνθρωπος μέσα του δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα εγκαταλείπει τον αγώνα και παραδίδεται ο μεγαλύτερος εγκληματίας αν εξετάσει ζωή του θα βρει ότι ο Θεός του έχει δώσει πολλά καλά ανάλογα βεβαίως με την περίπτωση είναι και τοποθέτηση εδώ πιάνουμε μία πλευρά του ζητήματος γιατί κάποιος μπορεί να κυριαρχείται από το πάθος της έπαρσης και αυτό επίσης να φέρει την αρθυμία και την ακυρία. και τότε οφείλει να υποδεικνύει στον εαυτόν του την πτώση του αλλά ποιος μπορεί να επέρεται από εμάς για τα έργα του και τη ζωή του μάλλον παγιδευόμαστε στην Ανδράνεια από την κατάσταση των αρτιών μας και θεωρήσαμε δεδομένων ότι το παρελθόν μας ή των παρών μας μας έχει καθορίσει και δεν μπορούμε τίποτε άλλο να κάνουμε. αυτό δεν είναι του Θεού <χω> όποιοι κι αν είμαστε οφείλουμε να βρούμε κάτι καλό μέσα μας και από εκεί να κάνουμε αρχή μετανοίας. Οφείλουμε να βρούμε μέσα μας κάτι που αξίζει και είναι του Θεού. Και από εκεί να ξεκινήσουμε για να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Η απογοήτευση δεν μας σώζει από την αμαρτία. Μας οδηγεί κατευθείαν στην αμαρτία. Όσο ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος σε αυτή την αίσθηση θεωρεί ότι είναι καταδικασμένος στην κατάσταση αυτή και καλύπτει την δυσαρέσκεια της πτώσης του με νέα πτώση και αμαρτία. Και μπλέκει σε ένα, σε ένα, σε ένα λαβύριθο άνθρωπος όπου επαναλαμβάνεται και βραχή και η κύρια αιτία είναι, ξεκινάει από το γεγονό ότι δεν πιστέψαμε στην αξία που μας χάρισε ο Θεός και τι δυνατότητες που είναι ακριβώς η ευθύνη της κάθε στιγμής που μπορούμε να αντιστρατευθούμε σε αυτή μας την πτώση και να πορευτούμε την οδό της μετανοίας. Έτσι λοιπόν η απογοήτευση μας οδηγεί κατευθείαν στην αμαρτία ενώ η Ανδρία για την καρδιά που είναι βουτυγμένη στα πελάγια των παθών και των αμαρτιών είναι η μετά Θεών βοήθεια μετά των Θεών η μεγαλύτερη βοήθεια που έχουμε εναντίον της αμαρτίας είναι η Ανδρία το Ανδρείο φρόνημα Ανδρείο φρόνημα είναι αυτό να μην απογοητευόμεθα και να δίνουμε ελπίδες εις εαυτό μας ελπίδες που δεν θα μας ρίξουν στην αδράνεια και στην ραθιμία αλλά θα μας ενεργοποιήσουν ο άνθρωπος που είναι διλός στην ζωή του στην πνευματική ζωή που τα χάνει που φοβάται την αμαρτία φοβάται τις πτώσεις του και την ανιμποριά του δεν μπορεί να κάνει τίποτα Δεν μπορεί να προοδεύσει ο άνθρωπος που έχει δειλία, η οποία δειλία του εκφράζεται και φανερώνεται με ένα ένδυμα ταπεινόσεως. Στην ουσία αυτό το ένδυμα ταπεινόσεως είναι ένα πληγωμένο εγωισμός. Χρειάζεται να πάψουμε, να φοβούμεθα και να τρέμουμε την αμαρτία μας ή την ανυμπόρια μας όχι για να αγαπήσουμε την αμαρτία ή να την νομιμοποιήσουμε αλλά να στραφούμε στον Θεό και να τον αγαπήσουμε ζητώντας το ελαιός του όποιος όμως αντιθέτως δεν φοβάται την ανυμπόρια του την πνευματική τα πάθη του, δεν τα φοβάται αλλά Αντίθετα λέει θα νικήσω γιατί υπάρχει ο Θεός ανεξάρτητα αν δεν νιώθει και δεν βλέπει τον Θεό τότε ο Θεός βλέποντας αυτή την ανδρεία και το φιλότιμο του ανθρώπου θα ανταποκριθεί εάν δείξουμε ανδρείαν θα συναντήσουμε τον Θεό αν δείξουμε ανδρία, δηλαδή υπομονή, επιμονή παρά τα πάθη μας και προσμονή, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να ανταποκριθεί στο βαθύτερον αίτημα της καρδιάς μας. Θέλετε κάτι στο πρώτο αυτό σημείο να πείτε κάτι Να ρωτήσετε κάτι Να προσθέσετε κάτι Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό Να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας Και στη συνείδησή μας Η κακομοιριά Η δηλία, Αυτή η ψεύτικη ταπείνωση Δεν κάνω τίποτα, δεν προχωρώ Δεν είμαι του Θεού του Χριστιανούς είμαι Πρέπει να βγει από το λεξιλόγιο μας Πρέπει να βγει από τη συνείδησή μας Πρέπει να βγει από τη συνείδησή μας ο φόβος της αμαρτίας ή του παρελθόντος μας που μας καθυλώνει. Η ευθύνη μας είναι εδώ και τώρα και κάθε στιγμή. Εδώ και τώρα τι κάνουμε. νίν καιρός ευπρόσδεκτος, νίν καιρός σωτηρίας. Δεν είναι κατά Θεό να σκαλίζουμε το παρελθόν μας ή τις αμαρτίες μας δεν είναι θεραπευτικό, δεν είναι βοηθητικό. Αυτό που είναι βοηθητικό, εδώ και τώρα να κάνουμε αρχή. Να ζούμε το παρόν. Μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού. Μέσα στο πλαίσιο της μετανοίας. Είναι παγίδες αυτά τα πράγματα. Οφείλουμε να έχουμε ανδρείον φρόνημα. Το ανδρείον φρόνημα... Λειτουργεί αναιρετικά και αποτρεπτικά της ακιδείας, της ραθιμίας. Ούτε μέσα στο πνεύμα της αληθινής μετανοίας αντέχει αυτή η ιδέα για τον εαυτό μας. Προκειμένου να αναλύουμε... Και να ξανααναλύουμε το παρελθόν μας θεωρώντας πως έτσι κατανοούμε τον εαυτό μας είναι προτιμότερο να μπούμε σε μια διεργασία μετανοίας. Αυτόν τον χρόνων, τον ποιοτικών χρόνων και όλο αυτόν τον δυναμισμό μας που δαπανούμε στο να γνωρίσουμε δίθεν τον εαυτό μας ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολιτικού χρόνου αν αφιερώναμε σε μια διάθεση αναφοράς ιστον τον Θεό, θα είχαμε άλλες δυνατότητε. άλλο ήθος και άλλη εσωτερική προοπτική γιατί η εσωτερική προοπτική που χαρίζεται από τον Θεό ξεπερνάει τις ψυχαναλυτικές δυνατότητες αυτές μου αναλύουν την ύπαρξη μου διαμορφώνουν ένα πλαίσιο σκέψη, αλλά το ήθος μου δεν μπορούν να μου το αλλάξουν αν δεν αποφασίσω εγώ να συνεργαστώ με τον Θεό Αυτή λοιπόν η δυνατότητα συνεργασίας οικοδομείται εφόσον ο άνθρωπος δεν απελπίζεται και ενεργοποιεί την εσωτερική του κατάσταση με το ανδρίον φρόνημα. Δεν αναπάβεται ο άνθρωπο στους κακομύριδες, δεν αναπάβεται το Θεός στους κακομύριδες δεν ομιλεί ο Θεός στον τον Γιατί είναι τόσο σφιγμένος ο άνθρωπος Που και ο Θεός να το μιλήσει δεν ακούει Το μόνο πράγμα που ακούει ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του Δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό Όταν διαρκώς ακούμε τον εαυτό μας όταν διαρκώς ερευνούμε τον εαυτό μας μειώνεται και ξασθενεί η δυνατότητα να ομιλήσουμε στον Θεό όταν διαρκώς αναλύουμε τον εαυτό μας χάνεται η ικανότητα να προσευχόμαστε για δύο λόγους ο πρώτος λόγος είναι ότι θεωρώ πως θα τα καταφέρω να θεραπεύσω τον εαυτό μου και δεν ζητώ από τον Θεό να με θεραπεύσει. Όταν λοιπόν στηρίζω την ικανότητα της ίασής μου σε μια δυνατότητα αυτογνωσίας, τότε αρνούμε ότι η Χάρις του Θεού με θεραπεύει. Όταν επίσης ο άνθρωπος διαρκώς τον εαυτό του χάνει την δυνατότητα ακαιρεότητος του προσώπου του και όταν δεν είναι ακέραιον το πρόσωπό σου, δεν έχει ενότητα ο εαυτός σου, δεν έχει μίαν αρμονίαν δεν είναι συναρμοσμένος ο εαυτό σου δεν μπορείς να έχεις προσωπική καθαρή σχέση με τον Θεό και γιατί χάνεται η αρμονία και η ενότητα με την υπεραναλυτικότητα όπως έναν οργανισμό όταν θέλουμε να το κάνουμε ανατομία το ανθρώπινο σώμα το κόβουμε φέτες φέτες ξέρουμε ποιος είναι αλλά πλύνει κομματάκια ο άνθρωπος ξέρουμε ποια είναι η ασθένειά του αλλά καταστρέψαμε το πρόσωπο του <Ρι> χρειάζεται να γνωρίσουμε την ασθένειά μας χωρίς να καταστρέψουμε την ενότητα και ταυτότητα του προσώπου μας <Ρι> και αυτή η ταυτότητα του προσώπου μας την οποία πασχίζουμε να βρούμε χαρίζεται, δωρίζεται <Ρι> είναι το δώρο της χάρητος του Θεού Οπότε όταν ο άνθρωπος πάβει να ακούει τη δική του φωνή και ζητεί να ακούσει την πληροφορία και τον Λόγων του Θεού. Το ένα λοιπόν στοιχείο που βλέπουμε είναι αυτό ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να πολεμήσει την στατικότητα την ραθυμία, αυτό το σταμάτημα της ύπαρξής του, αυτή την καθήλωση και να ενεργοποιηθεί. Και είπαμε πως αυτή η ενεργοποίηση γίνεται δια, της, δια του ανδρίου φρονήματος και της ανδρίας διαθέσεως. Όταν λοιπόν ενεργοποιηθεί ο άνθρωπος, μπει προς η μηχανή, δραστηριοποιηθεί, το πρώτο στοιχείο που οφείλει να προσέξει και να πολεμήσει είναι η κατάκριση ήδη μπήκαμε σε αυτή την πορεία αρνούμε την μιζέρια αρνούμε την αμαρτία μου δεν ασχολούμαι μαζί της ζητώ το έλεγχο και προχωρώ το πρώτο εφόδιο που οφείλουμε να έχουμε είναι η άρνηση κατάκρισης πως λειτουργεί αυτή και για ποιον λόγο είναι ξεκάθαρο ότι όταν κρίνομαι Φεύγει η χάρη του Θεού. Να μην αναμειγνιόμεθα στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Κατάκριση δεν είναι μόνο να πω μια κουβέντα για τον άλλο, να το χαρακτηρίσω αλλά κατάκριση και είναι αυτή η ανησυχία που μας πιάνει να μπερδευόμαστε και να ορίζομεν τη ζωή του άλλου ανθρώπου να μην τον κατηγορούμε για τίποτα γιατί, γιατί πολύ απλά ο άλλος είναι Άγιος είναι άγιος ο άλλος Μα πως είναι δυνατό Είναι παλιάνθρωπος Έμαθω ότι χθες αμάρτησε πόρνευσε. Πώς είναι δυνατό να είναι άγιος Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε Για μας παραμένει να είναι άγιος Δεν είναι εξωφρενικό Δεν είναι όμως και εγωιτευτικό αυτό Ψάχνουμε να κάνουμε άσκηση Αυτή δεν είναι πνευματική άσκηση αυτή βέβαια η τοποθέτηση είναι αρκετά αντίθετη με ένα ορθολογιστικό πνεύμα που μπορώ να αναλύω και να ερμηνεύω ποιος είναι ο άλλος, ποιες είναι οι πράξεις του, είναι το παρελθόν του, ποιες είναι οι ενέργειές του και είναι η κατάστασή του. Και ζούμε στην ψευδέστηση Πώ μπορώ να, να συνάπτω σχέση με τον άλλον εφόσον το γνωρίζω και γνώση του άλλου, νομίζω πω είναι να ξέρω ποιε είναι φυσικές φυσικέ του λειτουργίε, ποια είναι η ζωή του, ποιε είναι η αμαρτίε του και είναι η αρετή του. Δεν είναι αυτό γνώση του άλλου. Ποια είναι η γνώση του άλλου, Η γνώση του άλλου είναι ότι ο άλλο είναι Άγιο. Μα δεν είναι, ναι. μα είναι Άγιος Και γιατί είναι Άγιος να δούμε <σκοί> Πέρα από το γεγονός Ότι δεν ξέρουμε Γνωρίζουμε βέβαια την αμαρτία του άλλου Αλλά δεν γνωρίζουμε και τη μετάνοια του είναι πτωχές η δυνατότητες μας να φτάσουμε σε ορθή κρίση του άλλου ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε την αμαρτία του, δεν γνωρίζουμε τη μετάνοιά του. Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες της αμαρτίας, τον αγώνα που έκανε πριν από την αμαρτία. Δεν ξέρουμε τις προϋποθέσεις που είχε Αλλά κυρίω δεν ξέρουμε αυτό που κυρίω βλέπει ο Θεός Που είναι η ουσία του άλλου ανθρώπου Δηλαδή το πραγματικό περιεχόμενο της καρδιάς του ανθρώπου Που δεν ταυτίζεται πάντα με τις πράξεις του Με το εξωτερικό του είναι με την αμαρτία του Έχουμε μια, μια τεράστια αδυναμία να γνωρίσουμε το πραγματικό είναι του άλλου ανθρώπου και να το κρίνουμε. <Συκλή> Όταν μπαίνουμε σε διαδικασία να αναμειχθούμε στην ζωή του άλλου ανθρώπου φεύγει η χάρις από την ψυχή μας και μένουμε αθωράκιστοι από τα βέλη του πονηρού γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει ροπή εις την κατάκριση είναι και πιο ευάλωτος στην την αμαρτία και στα πάθη είναι πολύ σημαντικό πέρα από το να προσπαθούμε να μην αναμειγνιόμεθα στην ζωή του άλλον θρόπου, να ελέγχουμε και να πεδεύουμε τη γλώσσα μας να δίδομεν αγωγή στη γλώσσα μας άνθρωπος ο οποίος έμαθε να μην μιλά είναι στοιχείο του ανθρώπου που ασκεί την αρετήν και μετανόηση. γλώσσα η οποία δεν κρίνει και δεν ομιλεί για τους άλλους και ελέγχεται και έχει κάποια αγωγή αυτός ο άνθρωπος επροφύλαξε τον εαυτόν του από την αμαρτία και κάνει πιο εύκολο τον αγώνα της αρετής και της μετανοίας άνθρωπος που αφήνεται στις συζητήσεις με άλλους χωρίς να ελέγχει και να δίνει αγωγή ή τη γλώσσα του δεν έχει ίχνος αρετής μην ψάχνουμε φιλοσοφίες και σπουδαία πράγματα απλά πράγματα είδατε το πρώτο, ένα, το ένα, το πρώτο είναι η, η ανδρεία το δεύτερο είναι η κατάκριση και να βρούμε τις δυνατότητες να θεωρούμε τον αδελφό μα ως Άγιον Και να ελέγχουμε το στόμα μας Τα λόγια μας Να έχουμε εναγωγή Μην είμαι θα εύκολοι Στο να ομιλούμε για τρίτου Και να αναμεγνιόμεθει στην ζωή τους Αυτό σκοτώνει την εσωτερική, την εσωτερική μας ζωντάνια Τον εσωτερικό μας δυναμισμό Και κλέβεται από την καρδιά μας Η χάρις του Θεού τι να κάνουμε τότε, να δούμε το τρίτο του σημείο, στη θέση της κατακρίσεως, τι να κάνουμε, πώς να εξασκήσουμε την κατάκριση, πώς να εξασκήσουμε, συγγνώμη, τον αγώνα εναντίον της κατάκρισης, πώς να δουλέψουμε στην θετική διάθεση εναντί του άλλου και πώς μπορώ να δικαιολογήσω ότι ο άλλος είναι Άγιος. με ποιο πνεύμα λέγεται αυτό πως μπορεί να δω έναν πόρνο έναν εκλιματίαν, ως Άγιο πως είναι δυνατό αυτό; δεν είναι παράλογο τελείως να δούμε πως μπορεί να γίνει αυτό καταρχήν αντί της κατάκρισης γιατί πάντοτε στον αγώνα στην πνευματική ζωή δεν αποθούμε τα πάθη διώχνουμε τα πάθη όταν διώξεις ένα πάθος πρέπει να βάλει ένα άλλο πάθος στη θέση του διώχνω τη διελία και βάζω ανδρία. διώχνω την κατάκριση τι θα βάλω την ελεημοσύνη η άσκηση ο πνευματικός αγώνας δεν είναι να γίνουμε άνθρωποι που δεν έχουμε ζωή μέσα μας να αποθήσουμε όλο το δυναμισμό μα αλλά να πάρει θετική διάσταση έτσι λοιπόν αντί της κατάκρισης βάζομαι την ελεημοσύνη βάζουμε την φιλανθρωπία ποια ελεημοσύνη και ποια φιλανθρωπία αυτή που εκφράζεται ως κατανόηση για τον αδελφό μου ως συμπάθεια ως ευσπλαχνία ως επίοικια αυτό λοιπόν το φρόνημα να καλλιεργήσουμε οι σχέσεις μας ιδιαίτερα οι άμεσες οι καθημερινές οι κοντινές μια σχέση συζυγίας είναι μια πρόκληση σε αυτό το πλαίσιο της πνευματικής μας προσπάθειας η καθημερινότητα μας παγιδεύει στη συνήθεια τον άνθρωπο μας το θεωρούμε δεδομένο στους δικούς μας ανθρώπους εκφράζουμε αυτό πραγματικά είμαστε και δηλώνουμε μία αναγένεια μία σκληρότητα μία βιασύνη χάνεται ο σεβασμός μόνο αν σεβαστείς τον άνθρωπον που ζεις καθημερινά θα μάθεις αληθινά να σέβεσαι τον άνθρωπο και τον εαυτόν σου. Μόνο αν μάθουμε να θα φιλάνθρωποι εποιικής και ποθούμε την ειρήνευση με τον άνθρωπο με τον οποίο καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή και συνηθίσαμε τότε ακριβώς θα ομολογηθούμε ως αληθινοί εραστές της ειρήνης και της συμφιλίωσης δεν μπορείς να μετέχεις σε φιληρηνικά κινήματα όταν δεν μπορείς να ειρηνεύσεις και να συγχωρέσει τον άνθρωπο με τον οποίο καθημερινά έχεις επαφή μια τεράστια υποκρισία αυτό το πράγμα <Κι> και όσο μεγαλύτερο κενόν και ενοχή έχουμε σε αυτό το πλαίσιο της άμεσης προσωπικής σχέσης στη ζωή μας τόσο μεγαλύτερο ζήλων δηλώνουμε σε απρόσωπες καταστάσεις όσο πιο ανίσχυροι ανήμποροι και λυπείς είμαστε στον εαυτό μας και στην προσωπική μας σχέση τόσο πιο ευάλωτοι είμαστε στο κοτσομπολιό στην κατάκριση και στην ενασχόληση με τρίτους όταν ασχολούμαι με τρίτους καθημερινά, αυτό δηλώνει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω με τον εαυτό μου και των ανθρωπών μου. Ο ζήλος μιας διάθεσης ψυχαναλυτικότητος για να δίνω ταμπέλες στον κάθε άνθρωπο προέρχεται από το γεγονός ότι είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος. Τι σημαίνει μοναχικός άνθρωπος. Αυτός που δεν μπορεί να κοινωνήσει τον άμεσων άνθρωπον του. Που δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Όταν ένας γονέας δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον σύντροφό του. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιδί του. Αυτός θα είναι ο πιο αναλυτικός. Θα ξέρει όλη την ψυχα... ψυχολογία απ' έξω. Αλλά όσο αφορά του τρίτου, τα παιδιά του κόσμου του άλλου, με τα δικά του δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Επειδή ακριβώ δεν μπορεί να κάνει κουμάντο με τον εαυτό του, με το άμεσο κοντινό περιβάλλον του, τον πιάνει αυτός ο ζήλο. Η εσωτερική λοιπόν μοναξιά, η αδυναμία της κοινωνίας με τον άλλον μου γεννά αυτόν τον ζήλο και αυτή την υπερβολή για τους ανθρώπους οι άνθρωποι λοιπόν που μας περιβάλλουν πως να λειτουργήσει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία σε αυτούς χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι ο άλλος είναι μέλος του σώματος του Χριστού είναι η εικόνα του ο άλλος ο πιο Εσχρό άνθρωπος ταυτόχρονα δε είναι κεκλητός είναι καλεσμένος στη βασιλεία των ουρανών <κυρίζει> Το, η έλλειψη και η δυναμία της κοσμικής κρίσεως εδώ βρίσκεται ότι ορίζει τον άνθρωπο από τις εξωτερικές του πράξεις αγνοώντας τις βαθύτερες εσωτερικές του δυνατότητες που είναι αυτός που ο Υιός ο Υιός της Κολάσεως ότι μπορεί να γίνει Υιός της Βασιλείας των Ουρανών η κοσμική ηθική φαίνεται να είναι φιλάνθρωπη στο βαθμό που κατεβάζει τον πύχη του ηθικού βίου για τον άνθρωπο αλλά δεν είναι πραγματικά φιλάνθρωποι πραγματικά φιλάνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μου δίνει τις πραγματικές διαστάσεις των δυνατοτήτων μου ο πνευματικός λόγος φαίνεται να είναι ελεκτικός να είναι σκληρός, να μην αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη πραγματικότητα και να έχει ανεβασμένο τον πύχη αλλά ταυτόχρονα ενώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτή τη δυνατότητα ενώ είμαι ένα ή έσχιστος άνθρωπος μου λέει ταυτόχρονα ότι ακόμη έχω ελπίδες και δυνατότητες όχι απλώς να ανταποκριθώ σε αυτό το δεδομένο, σε αυτή τη δυνατότητα αλλά να γίνω και Υιός της Βασιλείας των Ουρανών δεν είναι φιλάνθρωπος αυτός που μου κρύβει την πραγματικότητα της εσωτερικής μου κατάντιας ή προσπαθεί να την απαλύνει με κάποιου μεθόδου μεθόδους αλλά αυτός που βλέπει την ασχήμια μου αλλά και δίνει τις δυνατότητες της ύπαρξής μου και για τον άνθρωπο λοιπόν που βρίσκεται στην έσχατη κατάντια υπάρχει αυτή η πρόταση αυτή η πρόσκληση ότι όχι απλά μπορεί να συγχωρεθεί Αλλά μπορεί να γίνει και Άγιος Εάν λειτουργούσαμε Με ένα μέτρο Δικαιοκρισίας Και ξεχωρίζαμε Τους καλούς και τους κακούς Και τους κακούς του διώχναμε την εκκλησία Κανείς δεν θα έμενε στην εκκλησία Γι' αυτό εξάλλου υπάρχει εκκλησία Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός για να θεραπευτεί ο αμαρτωλός ελεήμοσύνη ευσπλαχνία τι είναι είναι η αρετή που με κάνει τι να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου τις αμαρτίες του τις αδυναμίες του να παραβλέπω προσέξτε το αυτό Χαιρετά κάποιον και σε βρίζει το παραβλέπω Δε, βλέπω τι λέει και τι κάνει ο άλλος δεν με διαφέρει το παραβλέπω αυτό είναι ευσπλαχνία αυτό είναι η μα έκανε τέτοιες αμαρτίες ήρθε μου τα είπε δεν με διαφέρει δεν είναι αυτό η ουσία του ανθρώπου η ουσία του ανθρώπου είναι αυ... ποια είναι η ουσία του ανθρώπου είναι οι δυνατότητες που του δώσε ο Θεός η ουσία του δεν είναι οι πράξη του η ουσία του ανθρώπου Έτσι αυτό να το συνειδητοποιήσουμε είναι πολύ σημαντικό. Φιλανθρωπία σημαίνει να παραβλέπω. Αγαπώ τον άνθρωπο σημαίνει ότι αναγνωρίζω αυτό που είπαμε και προηγουμένως, την αγιοσύνη του. Ποια είναι η αγιοσύνη του, ότι ανήκει στο σώμα του Χριστού. Ανήκει στο σώμα της Αγίας Κεφαλής. Είναι το σώμα η Εκκλησία που κεφαλή έχει των Χριστών. Ανήκει ο άνθρωπος στο σώμα αυτής της Αγίας Κεφαλής. Άρα λαμβάνει από αυτή την αγιότητα και έχει την δυνατότητα για αυτή την αγιότητα. Άρα ενδυνάμει είναι άγιος ο άνθρωπος σε ένα πνεύμα. Ξέρετε πια ε, μια μια ας το πούμε έκφραση του αντίχριστου φρονήματος; Είναι αυτό ότι η κυριαρχία μαρτία και καταστράφηκε ο άνθρωπος. Και γιατί είναι; Είναι δαιμονικό αυτό γιατί αρχίζει να βλέπουμε να κρίνουμε και να, να ταυτίζουμε τον άνθρωπο από τις εξωτερικές του ενέργειες και αρχίζουμε να πνιγόμαστε και λέμε πω, πω, κανείς δεν σώζεται και μας κάνει μελαχολία και λέμε α, γιατί εγώ να ξεχωρίσω από τους άλλους να κάνω και εγώ την ίδια ζωή δεν είναι αυτή η ουσία μας η ουσία μας είναι οι δυνατότητες που μας έδωσε ο Θεός Δηλαδή η αγιότητα Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος εν δυνάμει είναι άγιος Εγώ γιατί να κρίνω τις πράξεις του και να τον κατακρίνω Αφού δεν είναι αυτό η ουσία του Δεν είναι αυτή η αξία του Και αν σήμερα έκανε αυτό δεν ξέρω τι θα είναι αύριο άνθρωπος Αυτό μου γεννά μια τεράστια ελευθερία Δεν μπορώ να ψυχοπλακωθώ Δεν μπορώ να με λαχολήσω. Πίσω από έναν εγκληματία βλέπω έναν άγιο Τη δυνατότητα ενός Αγίου Πίσω από ένα τρυφνόν άνθρωπο βλέπω έναν πράον άνθρωπο Πώς λοιπόν να μην έχω ελπίδα Πώς να μην, να μην είμαι ελεύθερος Πώς μπορώ να μην ερωτευτώ την ειρήνη και την, ελευ... και την ελεημοσύνη Αυτό απαιτεί εσωτερική τοποθέτηση διαφορετική το ξεκαθαρίσουμε ελεημοσύνη δεν είναι απλώς να δώσει πέντε φράγκα σε κάποιον ελεημοσύνη καρδιάς είναι να δω το από τον εγκληματία τον Άγιο και αυτό δεν είναι ουτοπία είναι μια δυνατότητα πραγματικότητος η φιλανθρωπία της εκκλησίας εκεί λέγκειται όχι στο να κατεβάσουμε τον πύχη της αμαρτίας και να πούμε α δεν είναι αυτό αμαρτία αυτό είναι απάτη είναι μια διάθεση δημαγωγικότητος η πραγματικότητα να βλέπω ότι πίσω από έναν εγκληματίο υπάρχει ένας παραβλέπω λοιπόν σημαίνει δεν κοιτάζω το φαινόμενο αλλά ισχωρούμαι στο βάθος αυτό είναι μεγάλη ιστορία και αν θέλετε σοφία αυτό είναι να ισχωρώ πέρα από το φαινόμενο στο βάθος όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά σε γεγονότα τη ζωή μας στο κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μου έχει ένα βάθος να μην μένω στο φαινόμενο η αδυναμία να διαπιμάνει ένας πατέρας και μια μάνα για παράδειγμα το παιδί τους είναι γιατί μένω στο φαινόμενο και αδυνατούν να εισχωρήσουν στο βάθος στο βάθος που θα αρχίζουν να γεννούνται ελπίδες διόρθωσης δυνατότητες θεραπείας όταν μένουμε στις αδυναμίες του κάθε ανθρώπου στα προβλήματα που δημιουργεί συμπεραίνουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κανείς για τον παράδεισο κανείς δεν είναι του Χριστού και πέφτουμε στη μελαχολία με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε και ενισχύουμε τη δική μας παρανομία δικαιολογούμε τον εαυτό μας για να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτήν την κατάσταση είναι απαραίτητο να παραβλέπουμε τα πτέσματα του άλλου και να σχολούμε τα δικά μας και να ζητούμε συγνώμη από τον Θεό αψηφώ το τι κάνει ο άλλος επαναλαμβάνουμε όταν δεν βλέπω τον έξω άνθρωπο τις εξωτερικές του πράξεις αλλά εισχωρώ στο βαθύτερο είναι του από τον αλήτη τον κακούργο βλέπω την ψυχή που έπλασε ο Θεός με ιδιαίτερη φροντίδα και πρόνοια όταν εγώ βλέπω τον άλλος κακούργο και τον απορρίπτω τον περιφρονώ τι σημαίνει απορρίπτο και περιφρονώ; Το βγάζω από τη συνείδησή μου Θεωρώ ότι είναι ένας ανίπαρκτος, Ένας Ένα μηδέν είναι αυτός ο άνθρωπος Αυτό είναι προσβολή Και αντιτίθεται Εις το Του Χριστού Ο οποίος τον έπλασε μηδέν η φροντίδα Και εξακολουθεί την ίδια και μεγαλύτερη Φροντίδα και πρόνοια να δείχνει μέχρι ότου επιστρέψει Ως ο άσωτο αυτόν πως ταιριάζει ο Θεός πως αντιμετωπίζει τον κακούργο αυτό να έχουμε κατανούν και αυτό να κάνουμε κι εμείς τι νομίζουμε τι θέλει ο Θεός την καταδίκη του ή την θεραπεία του κάνει τα πάντα ο Θεός ως πατέρας ο σώση και τι εμείς τον βγάζουμε από τη συνείδησή μας και τον θερούμε να μηδενικό αυτόν τον άνθρωπο λέει κάποιος τι να κάνω πάτερ πως να κάνω πνευματικόν αγώνα τι μετάνοιας να κάνω τι νηστείες αυτό δεν είναι άσκηση δεν είναι μετάνοια δεν είναι νηστεία δεν είναι σωτηρικός αγώνας αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα της ψυχής μου αυτό το πράγμα πόσα πράγματα έχουμε να κάνουμε μέσα μας πόση δουλειά έχουμε να κάνουμε με τον εαυτό μας να είμαι θα ανδροί να μην κατακρίνουμε να είμαι θα ελεήμονες να μην ταυτίζουμε τον άνθρωπο με την κόλαση και το κακό αλλά το ταυτίζουμε και τον αμαρτωλών με την αγιότητα πως <ΛΣ> μπορώ επίσης να ξέρω γιατί αγνοούμε την κρίση του Θεού πως αυτός πως μπορώ να ξέρω αν αυτός που κρίνω δεν θα κρίνει και μένα κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Δεν είπε ο Κύριος ότι θα κριθούμε από τον αδελφό μας, εφόσον επίσατε το αδελφό μου, το λαχίστο, εμείς επίσατε; πώς ξέρω αν ο αυτός ο αλίτης δεν θα με κρίνει και εμένα. Δεν θα είναι ο κριτής μου ο αλίτης αυτός. Στο πρόσωπό του που δεν επισκέφτηκα τον πεινασμένο που δεν έθρεψα, τον γυμνών που δεν τον ένδυσα Αυτό θα με κρίνει τελικά και όχι μόνο αυτό είπε κάπου άλλο ο Χριστός ενώ μέτρο μετρείτε αντιμετρηθήσετε ημίν όπως κρίνουμε θα κριθούμε. λοιπόν ο κριτής μου είναι ο άλλος πως τον έκρινα αυτό θα με κρίνει κανείς άλλος ο Χριστός είναι τέτοια αγάπη που δεν τολμά να μας κρίνει αφήνει τους άλλους να μας κρίνουν Λοιπόν ο πρώτος που θα κρίνει τον παντρεμένο είναι ο σύντροφός του δεν δε θα δει τον άντρα και τη γυναίκα που θα τον κρίνει ο πρώτος που θα κρίνει, ο πρώτος κρίτης. και αν δω τον άντρα μου τη γυναίκα μου που τον έθαβα που τον κατέκρινα, που δεν τον χώνευα, που τσακώνω μαζί του, που δεν είχα επίοικια, που δεν είχα ευσπλαχνία, που δεν είχα ελεημοσύνη. Ναι, πώς δεν είχα ελεημοσύνη, έτρεχα σε όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε όλα τα συσίτια, τι σημασία έχει. Ο κριτής δεν είναι αυτός, είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Αυτό γιατί, γιατί είναι ο άμεσος μου άνθρωπος και εκεί ήμουν πιο αληθινός. Εκεί λοιπόν τι μέτρο ζωής και κριτήριο ζωής είχα Την φιλανθρωπία, την επίκεια ή τη σκληρότητα και την ανελαστικότητα Ε αυτό εγώ θέτω το μέτρο της προσωπικής μου κρίσεως αυτό θα μας κρίνει Ποια είναι λοιπόν η δυνατότητα μέσα στην σχέση Πώς εκφράζεται η ελεημοσύνη ποιε είναι οι δυνατότητες της ελεημοσύνης Οι δυνατότητες της ελεημοσύνης Είναι να ανακαλύπτω Την αλήθεια Που κρύβεται Στο πρόσχημα του άλλου Πίσω από το φαινόμενο του άλλου Να ανακαλύπτω Την αλήθεια του Να δω την ουσία του Αυτό το, αυτή η στάση δίνει τα στοιχεία για μια αγιοπνευματική πορεία. Ελεημοσύνη λοιπόν σημαίνει να δω πίσω από το φαινόμενο του ανθρώπου την ουσία του, να ανακαλύψω την προσωπική του αξία δεν κάνω όπως η μοίγα που πάει και τρέχει στην ακαθαρσία Κάνω όπως η μέλισσα και τρέχω να βρω το θρεπτικό συστατικό Πάω να ανακαλύψω το θετικό στοιχείο στον άλλον άνθρωπο Να το ανακαλύψω, να του το φέρω στην επιφάνεια, να το δει, να του δώσω θάρρος Αυτό το θάρρος να του δώσει το κίνητρο να ενεργοποιηθεί και να πράξει το καλόν Εμείς νομίζουμε πως θεραπεύουμε τα παιδιά μας, αν αρχίσουμε τους ελέγχους και τα κηρύγματα και επισημαίνουμε τα λάθη και τα στραβά. Να επισημάνουμε το στραβό, αλλά να έχουμε τη μεταμορφωτική δυνατότητα και ικανότητα, και αυτό μας το δίνει το φρόνημα της ελεημοσύνης να βλέπω πίσω από την αμαρτία και το λάθος του ανθρώπου το καλό που υποκρύπτεται και αυτό να του μαρτυρήσω δεν μαρτυρώ μόνο το στραβό δεν μένω σε αυτό μαρτυρώ το στραβό για να δείξω την παραχάραξη του καλού που έγινε και στο καλό θα προχωρήσω το καλό θα επισημάνω τις δυνατότητες καλού που έχει ο άνθρωπος τι είναι το κακό Είναι μια παρεκτροπή, μια παραχάραξη του καλού Του δεν μένω στο κακό Μένω στο κακό για να πω έχει μια δυνατότητα καλού που διέστρεψε. Και αυτή έχεις δυνατότητα να την κάνεις πράξη Αυτή είναι η παιδαγωγική που θεραπεύει Και αυτό γεννάται μέσα από τη διάθεση Αλλά όταν εσύ έχεις διάθεση ανταγωνιστική έναντι του άλλου έχεις διάθεση αντιπαλότητος και έχθρας στο κακό θα μείνεις αν έχεις όμως σε δική διάθεση και πόθο για το καλό του άλλου ψάχνεις ένα καλό να βρεις για να το δικαιολογήσεις για να του δώσεις ελπίδες θέλετε κάτι να ρωτήσετε Όταν παρακτηματιζόμαστε και σκεφτόμαστε την καλή πορεία του άλλου ο οποίος σκεφτόζεται και η, μόνο η ομιλία και η σκέψη. Η σκέψη, η στάση, η ζωή, η ομιλία τα πάντα. κάνεις άλλους; <χω> όταν όμως αντί αυτού ασχολούμε τι έκανε αυτός; γιατί συμπεριφέρεται έτσι; τότε ο άνθρωπος γίνεται ανέστητος, όπως το ντουβάρι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. <κυρίζει> δεν αντιλαμβάνετε το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Το σημαντικό είναι, ξέρετε, τι, το Άγιο Πνεύμα, ξέρετε τι κάνει, είναι μέσα στην καρδιά μας και περιμένει τη στιγμή της Αναστάσεώς μας για να ενεργοποιηθεί. <κυρίζει> Εμείς οφείλουμε να ανακαλύψουμε το Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται στην καρδιά του κάθε αμαρτάνοντος αδελφού Το Άγιο Πνεύμα που περιμένει τη στιγμή της Αναστάσεως μας Για να ενεργοποιηθεί μέσα μας Γιατί δεν θέλει να στερεί την ελευθερία μας Γιατί αν ενεργοποιηθεί όταν δεν είμαστε έτοιμοι Κανένα καλό δεν θα γίνει, θα μας μπερδέψει ακόμη περισσότερο Παραβλέπω λοιπόν τον έξω άνθρωπο Για να ανακαλύψω το βαθύτερο είναι του. Την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την πτώση του αποκτώ έτσι την δυνατότητα διόραση. Τι είναι διόρατικότη, τι είναι διόραση, Αυτό το πράγμα είναι να δω μέσα από το κακό του ανθρώπου τι δυνατότητέ του, να δω την πραγματικότητά του, να δω την αλήθεια του. Μα δεν είναι η αμαρτία ή η αλήθεια του. Η αμαρτία μα δεν είναι η αλήθεια μα, είναι. Η παραγάραξη της αλήθειας μας Αλήθεια μας Είναι ο λόγος ζωής που μας έθεσε ο Θεός Τον οποίο διαστρέψαμε Η αμαρτή διαστροφή της αλήθειας Είναι το ψεύδος Η αλήθεια είναι κάτι άλλο Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει ελεημοσύνη Αυτός δηλαδή που αγαπά Αποκτά την δυνατότητα διόρασης Δηλαδή να διαβλέπει Πίσω από το κακό του ανθρώπου τις δυνατότητέ του. Καμία ερωτηση. θέση του Συγνώμη, Πώ εννοείται να πω στην θέση του, Να, ότι έχω εγώ το να συμμετέχετε στο πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν γίνεται και είναι μια κίνηση πολύ θετική που και μένα θα με βοηθήσει να μαλακώσει η καρδιά μου να ευαισθητοποιηθεί η ύπαρξή μου να αποκτήσω μεγαλύτερες δυνατότητες αντίληψης και γνώσης αλλά χρειάζονται και κάποιες προϋποθέσεις σωστές η πρώτη προϋπόθεση είναι με τι κίνητρο ξεκινώ αυτό, τη διάθεση να συμμετέχω Για να τον κρίνω, να τον εκδικηθώ, να ανταγωνιστώ, για να τον διορθώσω, για να τον ελέγξω Δεν είναι σωστό αυτό ούτε να τον διορθώσω τον άλλο Δεν τον γνωρίζω για να τον διορθώσω, τον γνωρίζω για να τον αγαπήσω Δεν μπορώ να αγαπήσω κάποιον, αν δεν τον γνωρίζω και γνώση του άλλου δεν είναι να ξέρω τι αμαρτίε του. Γνώση του άλλου δεν, δεν είναι να ξέρω τον χαρακτήρα του. Γνώση του άλλου να ξέρω ότι είναι ένα άγγελος πλασμένο από το Θεό με αγάπη πολύ και φροντίδα. Γνώση του άλλο αυτό το πράγμα είναι. Μην νομίζουν ότι ξέρουμε τον άλλο και α, τον ξέρω στο βαθμό, στο επίπεδο γνώση του άλλου είναι και το επίπεδο τη αγάπη μου. Αν το επίπεδο γνώσης μου είναι να βιολογικών επίπεδο, η αγάπη μου είναι βιολογική. Έχει εξαρτήσεις Αν το επίπεδο γνώσης μου το άλλο είναι ψυχολογικό Η αγάπη είναι ψυχολογική Έχει εξαρτήσεις Αν η αγάπη μου είναι πνευματική Είναι, είναι σταυρική αγάπη Είναι θυσιαστική αυτή η αγάπη Αυτή η γνώση όμως η πνευματική Ξεκινά από το ξεκαθάρισμα Ότι δεν είναι γνώση του άλλου να ξέρει τον χαρακτήρα του Γνώση του άλλου να γνωρίσω την προσωπική του αξία την κλήση που του έδωσε ο Θεός, την αξία που του χάρισε ο Θεός, τον λόγο ζωής που του έθεσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν να μην θεωρήσω ότι η δυνατότητα προσέγγισης μου προς τον άλλον είναι ταυτόχρονα και γνώση του άλλου και διάθεσή μου να τον αναλύσω. Μια φιλότιμη προσπάθεια αυτό που λέτε, που αν γίνει με καλόν ελογισμό με διάθεση αγάπης είναι σωτήρια και για σας και για αυτόν που επισκέπτεστε, επισκέπτεστε στην καρδία του και η αγάπη είναι ένα παράβατος όρο τη αγάπης είναι να μην θέλω να αλλάξω τον άλλο για να μπορώ να τον αγαπώ τον αγαπώ έτσι όπως είναι μπορεί η κλίση του άλλου. να είναι πολεμική προ το κακό πολεμική πως. τι σημαίνει πολεμική Μαχίδι να γι' προσπαθεί να κάνει κακό στο κακό. Αυτό πρέπει να είναι το πτωματικό. Και τι πολεμά στον άλλο, δεν κατάλαβα. Εκτό από το δρόμο τη αγάπη και τη καλοσύνη, εγώ όταν το χώμα μου έρχομαι και βλέπω δρόμο καλό για την κοινωνία. Το κοσμικό που πιω λιγάκι. Αυτό που πολεμάει και μάχεται να, να εγκαταρρυθεί το κακό, το άδικο, το άδικο το είναι η κλήση, το να πούμε έτσι. Αυτό είναι η κλίση, θα πόσο να πούμε είναι Να πούμε ότι αυτός είναι έναν άνθρωπο, δηλαδή και να μην α, αυτός δεν είναι στην εκκλησία, δεν είναι πολεμόχαρης και τέτοια. Θα να πούμε πώς. Συγγνώμη, θέλω, αλλά και άλλη φορά. Άλλη φορά. Να ρωτήσω, το, το αδριο φρόνημα, είναι... φρόνημα Είναι Να μην απογοητεύομαι Από τις αμαρτίες μου Από τις ενέργειες μου Τις πράξεις μου Και ελπίζοντας στην αγάπη του Θεού Να δραστηριο... δραστηριοποιήσω Αυτή την αξία που μου έχει δώσει Το okay που πρέπει να κάνουμε είναι να παραβλέψουμε την πράξη της και την φορά του άλλου για να το πρήμουμε. Για να ρωτιέμαι πού μπορώ να παραβλέψω όταν η πράξη του άλλου κάνει κακό σε μένα ή όταν η πράξη του άλλου κάνει κακό σε ένα άλλο σημείο μπορω να παραβλεψω οταν η πραξη του αλλου κανει κακο σε μενα η οταν η πραξη του αλλου κανει κακο σε ενα αλλο σημειο Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και σας ευχαριστώ για να ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέγω παραβλέπω δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω τι γίνεται, δεν είναι εργόθετικά για αυτό που γίνεται να προστατεύσεις τον εαυτό μου τον άλλον αλλά παραβλέπω μέσα στην συνείδησή μου βλέπω και δεν βλέπω. Στρέφουν αντίο του κακού αλλά δεν αφήνω την καρδιά μου να αποδεχθεί ότι άλλο είναι αυτό που βλέπω. <κοί> Καταλάβατε? Δηλαδή βλέπω κάποιο στραβό, κάποιο με επιβουλεύεται, επιβουλεύεται κάποιο ανθέο πλάσμα. Βλέπω, δεν το, το, το βλέπω ενεργό, θεραπευτικά για να προστατεύσω την ύπαρξή μου έτσι όπως νομίζω και τον άλλο χωρίς να κατακρίνω τον άνθρωπο μου, τον άνθρωπο που κάνει αυτά τα πράγματα. Χωρί να του βάλω την ταπέλα ότι είναι κακούργος. Χωρί να αφήσω την καρδιά μου να μολύνεται με αυτή τη διάθεση. Βλέπω και δεν βλέπω δηλαδή. Καταλάβατε, δεν είναι μια κατάσταση να μην συμμετέχω, να μην δραστηριοποιούμαι, να μην προστατεύω τον εαυτό μου και τότε θα θεωρούμε θα φελείς. Και η αλήθεια δεν έχει καθόλου αφέλεια. Εγώ όταν σε πείρνωση όπως ότι όλοι έχουν κάποιο χάρισμα, κάποιες φορές όταν χτυπάνε τα πάθη, έτσι, είναι έτσι καλό για βοήθειά μας να σκεφτόμαστε ότι έχουμε αυτή την αρετή και ό,τι βρούμε να γανιδιωθούμε πάνω από την πόλη και μπορούμε και να σωθούμε και ότι ο Χριστός κάποια στιγμή θα μας ερωτοπλαισιάσει, πρέπει να καλώ. Ας ξεκινήσουμε αυτό που μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε. Αν δεν μπορούμε κάτι, α ξεκινήσουμε από αυτό που μπορούμε. Και να το πολλαπλασιάσουμε. Και λίγο λίγο θα φτάω ο Θεός θα μας δώσει βλέποντας την διάθεσή μας, την χάρη, να κατορθώσουμε με την αγάπη Του και αυτό που δεν μπορούσαμε. Τώρα να μαρτάζουμε την επίρρεια αγαθώνουμε. Με την επίρρεια το λογική. Να μην είναι δικιά σου, Μαρτίνε, επηρεάζοντα ό,τι με τον άλλο τρόπο. που είσαι. ενώ δεν είσαι. δεν είσαι σίγουρη να κάνει αυτή τη διαμαρτυρία, αλλά να σε οδηγήσει να. Μπορεί να επιδράσει. Και αν ιδιαίτερα δεν είμαι θα εσωτερικά σε σωστή κατάσταση, μπορεί να μα επηρεάσει. Κοιτάξτε, όταν κάποιο μα έχει οδηγώσει και δυστυχώ, δυστυχώ μάλλον δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό από πάνω μα, ε, όταν ε, και αποφασίσουμε να το απομακρυνθούμε από αυτόν τον άνθρωπο ή να τον απομακρύνουμε από εμά, και α πούμε στον τρόπο που τον βλέπουμε, ε, να κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε και να κάτι από αυτό μαζί, το κάνουμε που μαζί του, αυτό είναι. Ωραία η ερώτηση Μίλησατε πολύ πρακτικά σε ένα ζήτημα που μπορεί να συμβαίνει σε όλου μα. Όταν πληγωθούμε από κάποιον δεν θέλουμε να το βλέπουμε Αν απομακρυνόμαστε κλπ Το προτιμότερο είναι να μην συμβαίνει αυτό Αλλά είμαι θεάνθρωποι, αδύναμοι και μπορεί να συμβαίνει Και δεν μπορούμε να απεκορυθούμε τους δυνατούς και τους αγίους Ότι δεν μας ενοχλεί ή μια κατάσταση ανθρώπινη που δείχνει ένα μέτρο αδυναμίας Εάν αυτό σας βοηθάει η καρδιά σας να λειτουργεί πιο θετικά για αυτόν τον άνθρωπο, κάντε του. Και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε, προχωρήσουμε θα μας είναι περισσότερο μετά δεν θα μας αγγίζει τόσο πολύ η παρουσία του αρνητικά, λίγο λίγο θα μετά και το καλημέρι και μετά θα νομίζω πως δεν, δεν συνέβη ποτέ τίποτα. σα μια κατάσταση αδυναμίας την οικονομία αγάπη του Θεού εφόσον μέσα μας έχουμε διάθεση όχι κατακριτικότητος, αλλά αποδοχής και θετικότητας για τον άλλον. Να θέλω να βοηθήσω, όπως είναι ο άνθρωπος μου, ξεκινώντας ε, από τη δεκτήση, ότι κάτι βλέπω κάτι καταλαβαίνω που μπορεί να τον βοηθήσει και αυτός δεν το βλέπω. Δεν δηλαδή, είναι τη δικιά μου τη αλήθεια που αυτός ε, έχει. Θα βλέπω ότι έχει αποκαλυστεί ακόμα. Είναι ένα σημείο που ξεκινάω, είναι από αγάπη, τι δρόμο είναι από το Χρισμό. Δεν ξέρουμε, ο κάθε άνθρωπος έχει, ανάλογα με τον άνθρωπο, τη σκέφτεται. Ε, επειδή όμως αυτά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα και πολλές φορές δεν έχουν αποτέλεσμα, καλύτερα είναι να τα πούμε στον Χριστό να τα πει καλύτερα σε Αυτόν. Έχει καλύτερο τρόπο από εμά για να τα πει. Οπότε άντως το κάνουμε προσευχή να μιλήσει αυτός στην καρδιά του ανθρώπου. Συγγνώμη, γιατί περισσότερο ανάγκη από το να κάνουμε κηρύγματα στον άλλο έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε mm. Mm. Ποια τιμωρία mm. Η τιμωρία mm. μπορεί να βοηθήσει κατά κάποιους κατά κάποια είναι τους ανθρώπους να θεραπευτούν Ποια τιμωρία, αυτή η τιμωρία που δεν είναι η δική μου έναντι του άλλου αλλά η τιμωρία έναντι του εαυτού μου για να τη δει ο άλλος Όταν φορτωθώ δηλαδή το λάθος του άλλου και αυτό το λάθος του άλλου είναι τιμωρία για μένα τότε μπορεί ο άλλος να έρθει σε φιλότιμο του και να διορθωθεί Πέρασε όμω η ώρα. Θα πούμε ότι μόνο δύο ανακοινώσει σα παρακαλώ. Αύριο το βράδυ 9.30 έχουμε αγρυπνία και η δεύτερη που είναι πολύ σημαντική. Επειδή πολλέ φορέ ζητήθηκε από πολλού ασθενεί αίμα και κάθε φορά φωνάζουμε, σκεφτήκαμε μια τράπεζα αίματο. Κάποτε προσπαθήσαμε, αλλά δεν έγινε σωστά. Γι' αυτό λόγω ο κύριο Κώστα, ε, κύριε Πανγκάκη, είναι στο υποκράτηο, δουλεύει. Έχει κάποιε καταστάσει. Όσοι θέλετε, τα ονόματα θα δηλώσουν. Τα ονόματα θα δηλώσουν για να υπάρχει μια σταθερή έτσι, ε, και τακτή αιμοδοσία ε, ε, για να έχουμε ένα από, οθεμα, ε, από αίμα για έκτακτες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν στους ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη Θε, Κώστα καθίσε εδώ και εδώ και θα γράφεις, θα είναι εδώ Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε ο Χριστέ Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς